Πα理γας Βελεστινλής, Ιρακλής Λογοθέτης. Ανάγνωση Γενοβέφα Ζάγκα, Δημήτρης Αρμάος, Γιώργος Κοροπούλης, Ιρακλής Λογοθέτης. Ἴχολιψία. Μικσύ ήχου Μουσική Επιμέλεια, Ο Συνεργάτης χωρίς Όνομα. Γραμμή. Η μοίρα του παροδίτη, που θα ακολουθήσει μέχρι τέλους την Ελίζα Μπεθ Bretagne. Ils ont vivre les Η πόρτα ενός παράλληλου κόσμου, ανοίγει το 1835 για την Ελίζαμπεθ από το χέρι του εξαδέλφου της, Τζον Κένιον, που για την Ελίζαμπεθ τον μύθο του προστάτη Αγγέλου στην ανθρωπινότερη εκδοχή του. Απόγονος πλουσίων γεωκτημόνων και επαρκέστατα καλλιεργημένος, ο Κένιον θα την εισαγάγει στον κύκλο των γραμμάτων. Με τις συστάσεις του, θα γνωριστεί με την πάντοτε πιστή Μέρι Ράσελ Μίτφορντ, τον Λάντορ, τον Γουέρτσουέρθ και εν τέλει με τον απαγωγέα της Ρόμπερτ Μπράουνινγκ. Το 1838 θα δημοσιεύσει την πρώτη ποιητική συλλογή, τα Σεραφείμ. Αλλά η αγγελική ποιήση βλάπτει την επίγεια ζωή. Αιμορραγία των πνευμόνων Πνιγμός του πολυαγαπημένου του αδελφού Έντουαρτ. Επιδίνωση και κατάρρευση. Αρχή του πενταετού εγκλισμού της ποιήτριας στο σπίτι της Οδού Βουίμπολ, στο Λονδίνο, όπου έχουν μετακομίσει οι Μπάρετ. Ένα σπίτι από το οποίο ίσως να έβγαινε μόνο νυπτίως, εάν... Ένας βιβλιακός έρωτας, διόλου παράξενο που συχνά καταλήγει σε επιστολογραφικό πάθος. Οι καλλιεργημένοι άνθρωποι κατάγονται από τα διαβάσματά τους. Ισχύει πάντοτε, για όλους, και ίσχυσε κατεξοχήν το 19ο αιώνα. Η Ελίζαπεθ Μπάρετ έχει διαβάσει του βιβλίου του Ρόμπερτ Μπράουνινγκ «Καμπάνες και ρόδια» και τον έχει υπερασπιστεί δημόσια, με ένα δικό της ποίημα. Κάθε αυθεντικός έρωτας ισοδυναμεί με συνωμοσία εναντίον του κόσμου. Ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ, γυρίζοντας από ταξίδι στην Ιταλία, θα διαβάσει τα ποίηματα της Ελίζαμπεθ, δώρο από τον Κένιον, που με την έκδοσή του το 1844 την έκαναν διάσημη. Πριν γνωριστούν καν, Epites inerotivmeny. You run to the gate but you be much late is for your own good. It's for your own good you likely to make. The grandest mistakes You suffer alone In a skin and a bone Άπονε, Λέανδρε. Δεν μπορώ πλέον να ζήσω. Έχασα την ησυχία μου. Τα δάκρυα μου δεν έπαυσαν από την ευτυχιστά την εκείνη ώρα της κρυφής ανταμόσεώς μας. Στιγμήν δεν ευρίσκω να σε υπότατη τραβώ. Μα άραγε και να ήμουν αρκετά ευτυχής διανασε να σε καταμόνας κατά μόνας με ακρόαση ακρό Ήθελες με συμπονέσεις. Εσφούγγιζες στα πύρινα δακρυά μου. Με παρηγορούσε, Με αξίωνες την αγάπη σου. Αχ, οι κακορίζικοι, τι χρειάζονται συμπεράσματα. Δεν βλέπω το πράγμα οφθαλμοφανός Η μεγάλη σου αδιαφορία δεν με πληροφορεί την κρυότητα της καρδιάς σου Αυτή η προσοχή του να μην με συναπαντήσεις την ανθλίαν μονάχην Δεν είναι ένα φανερότατον σημείο του μίσου όπου θρέφεις διαλόγου μου Σκληροκάρδη Ελέανδρε, τίγρες ανήσουν να λυπηθεί μια δυστυχισμένη όπου φλογίζεται από τον έρωτά σου Τα σπλάχνα σου πέτρινα είναι δεν ενθυμάσαι καν εκείνη την υπόσχεση όπου με έδωσε ότι με αγαπά. Ότι θέλεις με αγαπήσει, ότι να έχω υπομονή και θέλεις κάμι την ευτυχία μου. Αχάριστε, έτσι ανταποκρίνησε στην την την αγάπη μου. Αχ, δέξου με καν διαθυσίαν σου και ύστερο να με, ας γέννω ολοκαύτωμά σου και α πεθάνω την ιδίαν στιγμή. φω μου, Ας μην υποφέρει η ευγενική καρδιά σου... να θανατωθώ προτού να σε ανταμώσω. Ένα αγγίξιμον του χεριού σου... ένας παρηγορητικό λόγος σου... μία παραμικρά συμπονεσή σου... είναι ικανή να με δώσει την ζωή... να με αναστήσει... να με χαροποιήσει... να με ευχαριστήσει. Αυθέντη μου λέει, άνδρε... Το να σε βλέπω κάθε στιγμή και να μην μπορώ να σε συναντήσω Στο χάσου τη κόλασης, τι βασανισμός είναι δια μίαν κακορίζικην Όπου νιώθει λάβρανης στον πονεμένων στήθος της Τόσος καιρός είναι όπου άσβεστη φλόγα της Χρυσής αγάπη σου με κατακαίει τα σπλάχνα μου θερίζονται εις κάθε μου αναπνοήν, όταν σε ενθυμούμε η καημένη. Λυπήσουμε καν και καταδέξου μίαν και μόνην φορά να ανταμουθούμεν, να σε υπόξω κάτι μυστικά, όπου δεν μπορώ να τα γράψω και ύστερον, αν δεν με αγαπάς με βία να μόρι δεν γίνεται. Την Κυριακήν πουρνό-πουρνό, όπου πηγαίνουν όλοι στην εκκλησία, καμώνομαι πως είμαι άρρωστη. Κάθομαι στο το σπίτι και αφεύκτος σε προσμένο. Ψυχή μου, Λέανδρε, ας είναι δια την ζωή σου να μην χαλάσεις το χατήρι μου και μένω ολάκερη. Εις του ορισμού σα οι γνωστοί. For the next generation Of playground martyrs And join in the game Of intolerable shame Cause everyone shares In the sins of their fathers Αδελφή, ανέγνωσα το παραπονετικό νεραβάσι σου και απόλυσα βλέποντα να με ονομάζει Σκληρόν. Άσπλαγνον και αχάριστον εις την αγάπη σου. Εγώ, ο δυστυχής, δεν σε έδωσα την παραμικρή αιτίαν Δια να συλλάβει έρωτα περιέμου. εμού. Δε δώσθω ότι συνέλαβες, χωρίς να το θέλεις Και δεν υμπόρεσες να το κρύψεις, με το εξεμιστηρεύθεις. Εγώ τι σε είπα. Με κάθε ειλικρίνη ψυχή ψυχής, ομολόγησα ότι αμούρη να μεταχειριστώ ικανός δεν είμαι δια τα αίτια όπου σε επαρίθμισα πόλο μάλλον να υπανδρευθώ. ευχαριστήθηκες ισμίαν μίαν απλήν αγάπη σε υποσχέθηκα να φέρομαι ως αναδελφός τούτο αν δεν σε εξαρκεί τι μπορώ να σε βοηθήσω ο πτωχο περισσότερο το γράμμα σου με έκαμε να αρχίσω δάκρυα η απελπισία σου με σκοτώνει. Δεν με φθάνουν τα κρίματά μου, μόνον να έμβω και στο αίμα σου. Σε παρακαλώ να ζουν τα μάτια σου, αφήσου από έναν κακορίζικον, όπου δεν μπορεί να εκπληρώσει τα θέληματά σου, στοχά σου πως είναι μάταια όλα τα κινήματά σου, πως φύρει την ζωή σου με αυτήν την αθεμελίω την ελπίδα σου. Αν ήμουν κανένα πονηρός άνθρωπος, ήθελα σε απατήσει. Ήθελα κακομεταχειριστεί την εξουσία να που με δίδεις. Πλην η καθαρά μου συνείδησης με εμποδίζει από τον να φερθώ ως σαν ένας άτιμος. Δεν υποφέρει η καρδιά μου να γίνει ολοκαύτωμά μου. Αν μονάχη σου και χρέο και τιμήν και συστολήν, και τα καθήκοντά σου, ο φίλος σου, ο λέανδρός σου, όπου τον Αχάριστον, κρινεί αναγκαίον να σε βοηθήσει εις μίαν τι αυτήν την Ο Ρουσσό, βλέποντας την επανογραφήν, έφληξεν. Ανοίγει και τι να είδει, ένα ερωτικό ραβά συσταλμένον στην κόρη του, η οποία εφαίνεται πω είναι το ένα με τον εραστίν τη. Ευγήκε ένα από τον θυμό, και πηγαίνοντα ει την κόρη του, άρχισε κατά πρώτον να την υβρίζει, λέγοντα την ταμύρια, ότι ατίμασε το γένο τη, ότι θένα να η αιτία του θανάτου του μίαν ώραν πρωτήτερα, ότι αυτά ήλπιζε εκείνο από λόγου τη, ότι ούτον τέλο έμελε να λάβουν οι ελπίδε του εγίνηκε περίπαιγμα περίπεγμα τον κόσμο και άλλα παρόμοια το δε τη της ομιλίας του ήταν μερικές μπάτζες Στοιχεία για την αγόρα χαλκού